Είναι παλιό οριμάζουν οι συνθήκε. Έχουμε κόκκινη πλατεία. Όπα, οπα. Ναι, ναι, οριμάζουν οι συνθήκε. Αχ, ναι, έχουμε κόκκινη, κόκκινη πλατεία. Κόκκινη Βέβαια, έχουμε κόκκινη πλατεία. Ναι. Ναι, χρόνια πολλά. Ναι, ευχαριστώ. Ε, εύχομαι υγεία και πάντα δυναμικό όπω είσαι. Ε, να σου πω, ο σταθμό πότε κλείνει. Δεν κλείνει ο σταθμό, Μωρή, τι είναι ο σταθμό να κλείσει. Δηλαδή, πάτε πάτε και διακοπές Α, διακοπές Πάμε την άλλη Παρασκευή. Α, την άλλη. Α, εντάξει. Όχι, ήθελα μόνο να ξέρω. Τώρα okay. ξέρεις Ναι, τώρα ξέρω φυλάκια. Πάμε yeah. να μεταδώσουμε τον κορονοϊό μα στα νησιά κι εμεί. Α, ah, κατάλαβα. Ναι, σίγουρα. Mm. Mm. Εύχομαι όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Γεια. Yeah. Yeah. Χρόνια πολλά, γορι μου γιωτάζεις σήμερα, δεν Δεν ξέρω. <laughs> Αλλά εγώ επειδή πιστεύω ότι γιορτάζεις θα σου στείλω ένα αρχί... Χι... Όχι. Γιατί όχι. Α, ένα παγκάκι θα σου στείλω. Όχι παγκάκι, προτιμώ το, προτιμώ το αρχίδι, το αρχίδι. Δηλαδή, αν έχω να διαλέξω ανάμεσα σε σκατά και ένα αρχι προτιμώ το αρχίδι. Εντάξει, θα σου δώσω ένα αρχίδι. Γλυκά το λέω, έτσι μη... Ε... Όχι, γλυκό είναι έτσι κι αλλιώς. Α, το ξέρεις, το έχει γευτεί, ε. Ε, τώρα, εντάξει. Ε. Είναι πάλι, πολύ μάτω. καλή τιμή, είναι πολύ καλή τιμή, ναι. αφενός, αφετέρου, όταν αγοράζει κάτι τόσο καλά θα κοστίσει αγάπη μου γλυκιά, πήραμε τίποτα από τα πανέρια, τα τελευταία τα φθηνά. Ναι, δηλαδή αν ξαναγίνει καμιά καραντίνα, ελπίζω να μην γίνει, αλλά αν γίνει στους εργαζόμενους μπορεί να δίνουν ένα παγκάκι αντί για 533 ευρώ. Ένα παγκάκι... Θα so, δίνει και 17 ευρώ πίσω ο Ένα παγκάκι εμέσως δίνουν έτσι κι ναι Δίκιο, δηλαδή σε ένα παγκάκι καταλήγει ο εργαζόμενο τελικά. Είτε είναι ακριβό είτε είναι απλά τουλάχιστον να είναι καλή ποιότητα. Εγώ αυτό, αυτό ετούμε. Ναι. Έτσι κι ε, σε παγκάκι, πω... με αυτά που σου δίνουν τα ψύχουρα, σε παγκάκι καταλήγει. Ναι. Τουλάχιστον τώρα οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ελπίζω να βάζουν μαύρο περίβραχιόνη όπω οι Ιαπωνέζοι όταν απεργούν αφού δεν μπορούν να κατέβουν στον δρόμο, έτσι. Αυτό ναι, μπορούν επίση να βάλουν αν θέλουν θυμωμένη φατσούλα στο Instagram. <laughs> Να ναι, θα ναι, ναι, ναι, αυτό δεν απαγορεύει και λοιπόν, τέτοιοι Άρα είδες, βλέπεις όλα, όλα μια χαρά. Ναι, okay. τα πάντα είναι Σοφία επιήθησαν στον καπιταλισμό αυτό. <laughs> Έλα να σε καλά, αγόρι μου, ξενιά πολλά, γεια. Καλό μες μέρη και πάλι. Και πάλι, γιατί πότε ξανά ήτανε. <laughs> Από όλες τι διαδηλώσει που λέει ο Μίστερ, πως το λένε, Άνδονη. Εάν σε περίπτωση ιδιωτικοποιήσουν το νερό, δεν θα κατέβουμε όλα να τα ξυλώσουμε όλα και να μην τίποτα όρθιο. Ναι, ναι, καλά. Απλά απαγορεύεται λίγο πια. Μόνο δεν θα απαγορευτεί, θα ξεπαγορευτεί. Α κάνουν κανένα τέτοιο βήμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διάβασα. Ισχύει αυτό που διάβασε. Εσύ θα μου πει πώ και δημοσιογράφο. Βεβαίω. Πού το διάβασε, να σου πω αν ισχύει, πριν μου πει στήνε. Η εταιρεία λέει, που έχει αναλάβει την εργολαβία του βαψίματο εκεί στην το Πανεπιστημίου. Του το καλέστη μπορούν... του, του βαψίματο, βεβαίω. Αυτό του. Είναι η Κραφτινγκ. Έλα τώρα, Μαλακίε, το τι θε να μου πει τώρα, ότι η Κραφτι, ότι οι αδερφοί του είναι δημόσιε σχέσει στην Κραφτινγκ, του, του, του Μπακογιάννη. <Κεύθε> <Κεύθε> ναι, ναι, ναι. ναι. Φε, από μόνο του φαίνεται ότι μπάζει κάπου. Αποκλείεται να υπάρχει.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 Ναι. Γεια. Yeah. Yeah. Κοίτα, στην Ερμού έχουν βάλει κάτι ζαρτινιέρε μεγάλε. Πού, πού, πού, Στην Ερμού. Στην Ερμού, βεβαίω. Κύλληνε. Ξύλινες. Βα... Ξύλινες. Ah, Ξύλινες. Το ξύλο μια καλέσει. Δεν είναι παραμέλεση. Yeah, είναι κινιάρικο. Ναι, είναι πιο καλό το αλουμίνιο <laughs> Δεν έχει yeah. ακόμα λαμαρίνα κάτι ωραίο να πυρώσουν τα, τα, τα φυτά ε, Δίκιο έχει έχει ένα στάτο ή Λαμαρίνα. Το θέμα είναι το εξή. Πέρα από αυτό που είναι πολύ σημαντικό το Φθινιάρικο, ότι έχουν βάλει κάτι ηλίτσε μέσα από τα. Όχι και Φθενάρικο. Αγάπη, μου, 500 ευρώ και Φθυνιάρικο τέλο πάντων, για πε. Λοιπόν, Φθενιάρικο α Απαπά. Ντροπή. 24. Θα βρω που είστε, θα στείλω κλιμάκιο. Θα στείλω κλιμάκιο. Κοίτα, στείλω κλιμάκιο γιατί τι ελίτσε στι φωκαριάρε τι έχουν εγκαταλείψει. Ωραία, Μωρή, θα μαζέφαμε από την ερμού. Όχι. Έτσι, καλώ. <laughs> Φαντάζεσαι μια ερμού με λιώπανα Αν το είναι αυτό, δυνατόν το αυτό. Αλλά τέλος θα μην τη βάλουνε ρε εσύ. Τι τη βάλουνε εκεί πέρα και μαραίνεται Έλεος Θέλουνε τάχα να το παίξουνε και λίγο οικολόγοι Τι να κάνουνε. Λοιπόν, Εγώ πήρα για να αναγκαστούν Να ποτίσουν τις ελίτσες Μια επίφαση οικολογίας πάντα βοηθάει σε αυτά τα καθεστώτα Έλα μου λίγο χέρι σαν κι έγινε ζωή. Ό,τι θέλω θα κάνω. Όχι, για να κάνει. Θέλω άξω ερωτητικά. Τι, τι θε. Λοιπόν, θέλω να μου πει κάτι, θέλω να μετακινήσετε την εκπομπή που έχετε στην Ελληνούν, να την πάμε κατά τι 8 το βράδυ, γιατί πέφτει με τον άλλο το μαλακάκο από το πρωί, βάζω εγώ ακούσω και ακούω να φαστικά του. Δεν ξέρετε τα κάνετε. Με περαιτούμε. Με, με το ποξάν. Απαπα. Περίγραψε, το πρέπει να πει στη λέξη να το ακούσω. Να υποβάλει στα φτιάχνου σε φασίστε, λέξτε, λέξτε, βιασμό. Είπαμε το φαξίτε αλλά δεν το πια γιατί είστε πολύ εκεί άπληρα. Όχι για αυτό το λόγο. Επειδή δεν είναι λίγο η Είστε <συνθεί> σπια. Έχω ένα θέμα. Ο καλύτερό μου φίλο ξεκινάει και αρθογραφεί στο Skype. Τι πα, να κάνω. Να τον κόψει, ναι, κατ' έκανε. Είναι όμω καλό μου φίλο, δεν μπορώ να τον διώξω. Είναι και κεντροαριστερό. Καταρχά, τι δουλειά έχει κεντροαριστερό στο Σκάι, τέλο πάντων. Ε, δεν θα μείνουμε εκεί. Ωραία, δεν, δεν μπορεί να τον κόψει. Χωρισμοί γίνονται. Γιατί υπάρχουν οι σχέσει. Για να τελειώνουν. Είναι γιατρό και θέλει την επιστημονική του άποψη, ο Εωδή μάλλον. Μάλλον, μάλλον. Τι δουλειά έχει ο Εωδή. Είναι γιατρό το παιδί. Να είναι καλά. Σε τι ειδικότητα. Αγροτικό. Στα χωρά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 Έλα, ο ναυτικός είμαι Ναύτη, βγήκε στη στεριά Ναύτης βγήκε στη στεριά για περιπολία Μάνα μου αναστέναξε όλη παραλία Βγήκα στη Λοιπόν, άκου τώρα α, κουβέντα πάλι με εκείνο το συνάδελφο που ξανά. Μου λέει τα παιδιά αυτά τα τέοι, Αφού, είναι Αφού είναι μαλάκα ο συνάδελφος, μισολετάκι, Αφού είναι μαλάκα ο συνάδελφο, τι τον πειλατεύει όλη την ώρα, κολοτρύπεσαι. Δεν το φελέκι μου. Μην Ως του δίνει σημασία. Τίποτα, Ως μην του μιλά. Μην του δίκιο. Λοιπόν, αλλά περιπτώσει. Λέει λοιπόν, τα παιδιά τα δικαίωμα να δικαίωμα Λοιπόν, του λέω μήπως σέτο το δικαίωμά σου να αυτό. Όχι, λέει να κοπεί, αυτό είναι το δικαίωμα. Λέει, να ψοφίσει κάτι κατ' του γείτονα. Λέει, όχι δεν είναι αυτό. Τι λε, βρε μαλάκα. Τι λε, βρε μαλάκα. Αναγνωρίζω ότι είναι μαλάκα και παρόλα αυτά πας εκεί. Είναι μαλάκα, του το, το λε και δεν το παραδέχεται. Καλά, ποιος μαλάκα παραδέχεται. Αλλά τι να πει, να ψοφίσει κάτι κατ' γείτονα. Αυτή την κοινωνία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 Λοιπόν έχουμε τον Πακογιάννη Περικλή, τον Μητσοτάκη Μωυσή, τον άδωνι Μεγαλέξανδρο. Έχουμε βάλει τους καλύτερους που είχαμε στην αρχαία, αρχαία χρόνια, έτσι. Γιατί τώρα έχουμε και πάλι τους καλύτερους. κεφάλα ποιον έχουμε? κεφάλα δεν ξέρω. Βουκεφάλα μπορεί να είναι ο Κυριανάκης. Μπορεί ο Κυριανάκης, μάλλον ο κεφάλα. Θα μπορούσε να είναι και ο ναι, ναι, σαν Πράγμα, να με διορθώνει. Λοιπόν, αλλά ο κοριό όλων που έχει γεννήσει όλου, που είναι η μαμά του, είναι ένα. Ην τώρα. Ην τώρα. Ο πακοδίμο. Ο λαό. Ο λαό. Ο λαό έχει γεννήσει όλου. Ο Καρατζαφέρη. Ο Καρατζαφέρη, βέβαια. Ε, ο Καρατζαφέρη είναι. Ο, ο Καρατζαφέρη θα μπει στο πάνελ με του μεγάλου ηγέτε, με του μεγάλου με προπονητέ. Είναι αυτό που παίρνει που έχει μια ομάδα που ο προπονητή δεν έκανε ποτέ ιδιαίτερη καριέρα, αλλά έβγαλε καλά αστέρια.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 Χρόνια πολλά μόρη. Άι, Επιτέλου Επιτέλους yeah. Χρόνια σου πολλά χριστιανικά, ορθόδοξα και δεν είναι Ρουσιανικά. Α, Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Mm. Είναι απλά χριστιανικά και ορθόδοξα. Mm. Σύνμε χρόνια πολλά τον κέραση δεν μπορώ να πριν. Ναι, αμέ. Να, τούπα. Τι. Τού από το πιο γλυκό κομμάτι τη ζωή μου, ξέρει αυτό. Κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντος. Έλα, έχει πέσει. Θα το και έτσι, είναι Ποιο είναι το προϊόν. Έλα τώρα. Όχι, αυτό που τοποθέτησα Πού το τοποθέτησες Δεν μπορώ να πω Έλα, δεν μου λες π, π, πώς πάει ο αντισυστημικός αγώνας καλά Ο δικός μας Ναι, ναι Θα κάνουμε αντισυστημικό αγώνα, τι λες Πάμε καλά Α, Α εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, Να σας ενημερώσω σαν την άλλη την τυ κλίτησα Ότι σε μαγνητοφωνώ, κατάλαβες Εμείς τι πάμε το σύστημα από μέσα Πόσο μέσα Ντυνόμαστε συστημικοί έτσι, γι' αυτόν τον λόγο Α. Μέχρι τότε Στον κεφάλαιο κρατών για να μιλήσω και στη γλώσσα που ξέρεις Σας παρατρεχάμενους της Εκάλης και τους βιομήχανους όταν θα Όταν σταματήσει η, α, η, η αδικία η εκμετάλλευση και όλα αυτά τα συναφή Α είστε και, και τα καλά βλαμμένα Ναι, ναι Να κάνουμε απεργίες και να μαζευόμαστε και να ονειρευόμαστε μια επανάσταση για έναν καλύτερο κόσμο Αυτό Αντε καλά όνειρα Ναι Στο εγώ είμαι. Α, ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ε, Άκου, είναι κάτι πολύ σοβαρό, θα δώσει λίγη σημασία, έτσι. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, εγώ είμαι λαϊκαντή από την Πελοπόννησο. Μπράβο, τι πουλάς. Ε, σπορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια. Στι των Αθηνών είμαστε μισή-μισή παραγωγή. Θέλουμε να χωριζόμαστε Έλληνε να χωρίζονται με Έλληνε. Ναι, όχι, όχι. Άκου, έχει σημασία, γιατί εκεί καταγγελία μου Πού Μα απαγορέψαν να πάμε στην Αθήνα δύο μήνε. Γυρίσαμε λοιπόν μετά από δύο μήνε. Εν τω μεταξύ, Α, γυρίσατε το, το, χτυκιό. Μαζί, τα Έτσι, το χτυκιό. Πέσανε κάτω. Είχατε το χτυκιό. Ποιο πήρε τα 800 ευρώ, Αυτοί που δουλεύανε και οι οικονομάγανε, ή εμεί που μα διώξανε δύο μήνε από τη λαϊκή, η πελοπονήση. Ναι, αλλά και εσεί δουλεύανε... από τα βλάκια, είστε πελοπονήσιο. Δεν μπορώ να σα λυπηθώ. Συγγνώμη, ναι. ε. Κάτω από τα βλάκι με πελοπονήσιο. Θα μπορούσα να υπογράψω για μια απόσχηση. Να σωθεί ο τόπο. αυτοί, τα πήρανε αυτοί που ψηφίζουν άδωνοι και βορύδοι γιατί οι αφηνοί, οι επαγγελματίες Γιατί Κατά εσείς, εσείς τι ψηφίζετε Εγώ είμαι αριστερός, σχέση με μένα; Σε έχουν χιασμένο α... έτσι κι αλλιώς να πούς αριστερός Κανένας δεν βρέσει ένας δημοσιογράφος να πει μια κουβέντα για εμάς τους φτωχούς παραγωγούς που χάσαμε τα πορτοκάλια και τα λεμόνια γιατί να πάρουμε εμείς την αποζημίωση αυτή την άθλια τα 800 ευρώ και πήραν οι επαγγελματίες που κάνουν μάχανη της Παναγιάς στα μάτια. Σε παρακαλώ βγάζω να μήπως τα ακούσει κανένας υπεύθυνος γιατί η Ομοσπονδία έχει χεσμένη τη φωλιά της.